Έλα από το στολί. Έλα. Λοιπόν, όταν πας στο βεζινάδικο να ξέρεις ότι δεν είναι με το λίτρο η βεζίνη, Η βεζίνη πάει με το γραμμάριο, έτσι. Έτσι, σε λίγο τι θα το μοιράζουμε, θα τις πάμε με λεκάρτες θα το σνιφάρμε στο κολονάκι. Γι' αυτό σου είπε μισό κιλό μισοτάγιους. Λοιπόν, η φέτα, η φέτα 628 στην Ελλάδα. Ααα. Ah. Δίκιο είχε να πούμε. Ποιο πάει να αγοράσει ένα κιλό φέτα. Μισό κιλό πα και αγοράζει. λιγότερο. Και λιγότερο. Ανάλογα ο καθένα με τα βαλάντιά του. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα πάρει φέτα. Ωραία. Λε, θα χορτάσει με τη φέτα. Παίρνει λίγο να την τρίψει τα ούλα σου. Λε, να πάρει τη γεύση θε. Δεν παίρνει τη φέτα Λε, για να έλα, χορτάσεις. Έλα, έλα, έλα. και να χορτάσει. Έλαντε και προσπαθούν τα τρόλ τη Νέα Δημοκρατία στο ίντερνετ ας πούμε, να σε πείσουν ότι ο Μτσατάη είχε δίκιο. Α πούμε, μισό κιλό είχε πει. Δεν είχε πει το κιλό. Ε, τα τρόλ πρέπει να κάνουν εκεί τη δουλειά του. Τι να κάνουν. Άξο ο μιστό του. Και συγκεκριμένα διάβασα σχόλιο κάποιου, α έλεγε.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 Σα παρακαλώ, εγώ δεν έβρισα. Γεια σα, καριά μου. Γεια σου, κοριτζάρα μου. Κάνει. Καλά. Λέω να σε λέω Σάμερ. Να με λε. Έλεν Σάμερ. Εγώ είμαι. Είναι και εποχή σου τώρα γι' αυτό. Για πε μου, τι θέσει σα μετά, Ναι, ναι, είμαι επίκαιρη. Δεν ήθελα τίποτα απλά να πω, γιατί κρίνιζεστε, ρε παιδιά, τόσο πολύ για αυτή τη φέτα πια. Φέτα από τη βιτίνα 1290. Και μετά έχει πάρει μια φέτα καλαβρίτων εκεί πέρα 30, που είναι 1230. Παρακαλώ. Σε περπατέ έχουμε να είναι τόσο πολύ μισή που πλέον, όλοι υποπλιστέ είμαστε. Αφενώ. Όλοι φοπστέ είμαστε. Αφετέρου. Ε, δεν είναι ένα γιατρό και φέτα ή και καλά. Θέλω κάθε... να πω, δεν πέθανε κάποιο που δεν έφαγε φέτα, να το δούμε και έτσι αυτά γιατί δεν τα λέει ο άδονη γιατί δεν βίντεω στα κανάλια ο βοήδη ψύχρεμα να πει ότι κανεί δεν πέθανε από έλλειψη φέτα. Ε, δεν γίνεται αυτό το ε, πράγμα. Δεν γίνεται, αλλά δεν βγαίνει κάποιο να, να τα πει. Έτσι, παίρνει εσύ πουλά και. Τα λέει εγώ, αλλά ξανήσαμε. Όχι, όχι καμπείτε ρούχα σου. Ναι, θα ξεβρακο. Με την ευκαιρία δε πουλάκι, δε Δεν ήθελα και πολύ Είμαι και το... λίγο ανώμαλο τέλος πάντων, εντάξει Να το έχουμε αυτό μας το βίντεο έτσι Ναι με κάθε φορά που το κάνω Άιντε έτσι θα ξεβρακώνομαι μόνος μου Να χαρεί ποιος Πλερώνουμε κάπου. Λερώνουμε ή πλερώνουμε ή πληρώνουμε. Πλερώνουμε Α, κάπου. Πλερώνουμε. Θα πλερώσετε. <laughs> Θα πληρώσετε. Θα πληρώσετε άσχημα. Φοβούνται του επτάμενου δίσκο και γι' αυτό κάνουν. Πώ φοβάται του ευτάμενου δίκου! Του φοβούνται και γι' αυτό κάνονται του σταγνώ όμω. Το χροχρονικό συνεχέ με το οποίο κοινούνται με τη μεγάλη τεράστια βρύτητα μπροστά, μικρή βαρίτη πίσω, προκαλεί. Τώρα τα αυτοκίνητα, α πούμε αυτοκίνητα, έτσι, που είναι προ όχι κινητά. Όσο τη που είναι πίσω η βαρύτητα να πούμε. Κινούνται με τεχνική βαρύτητα να το εμπέλουν. Ελα τα ξέρω τώρα γιατί τα αυτοκίνητα με τι κινούν και είναι μπροσκύνητικά όλα. Σε παρακαλώ και δεν τα φύγει κανεί αυτά. Τώρα. Λοιπόν, το, έλα. Το Γιατί δεν τα λένε αυτά πρέπει που πρέπει να πούμε είναι. και δεν ασχολούμαστε με τα σοβαρά και ασχολούμαστε με τα μετά. Έλα σε παρακαλώ. Ατυχήματα, προκαλούν ατυχήματα. Δεν, δεν, προκαλούν δεν προκαλούν, δεν προκαλούν που δεν τα μιλάνε, δεν μιλάνε για αυτά. Λοιπόν, χειράδες... έλα για. Έλα από μου, τι έγινε. Καλά. Περιμένει τα τώρα η μισέ. Ναι, αυτά τα 40 χιλιάρικα θα τα δώσει. Δηλαδή, θα υπάρχει και ελληνικό μηχανισμό που θα δει ότι φεύγουν από την τσέπη τη Μισέλ. Εγγραφή, εγγραφή. Τι νόμιζε, πω ποντροπή. Πο, ναι. Παντού, απλό το φω, έτσι. Παντού. Παντού, όμω. Παντού όμω τώρα που έγινε τσιμπλήκι του τελείω, η Ελλάδα. Παντού. Ε. Παντού, παντού, παντού. Πόσα έχει γίνει ο Λοβέρδος, καινούριο πρόσωπο τώρα Δεν το σαν καινούριο πρόσωπο, λέει. Ναι, αν λε κάτι φρέσκο, είναι ο Λοβέρδος. Ο κόσμο πώ σα υποδέχεται και τι σα λέει. Καταρχά, με υποδέχεται σαν να είμαι πολιτικό που ξεκινάω τώρα. Βλέπει κάτι καινούριο, δηλαδή Κάτι δηλαδή. καινούριο. Τι είναι αυτό, η σοβαρότητα. <laughs> Ο Λοβέρδο, πώ έγινε το παζοκίνημα αλλαγή 400 εκατομμύρια. Πώ έχει τώρα, Μην ασχολούμαστε με αυτά τώρα. Είστε φθηνό. Είμαι λαϊκηστής. Ναι, και αυτό. Άντε, ρε. Μια ναι. Ναι. δημοκρατία πώ έχει. Ε τώρα, αν μπλέξουμε σε αριθμού τώρα εκεί με κάτι κόλλο εκατομμύρια που χρωστάει, δεν ναι, έχει νόημα. Ναι, ναι. Λα... Λα... Λα... Γίνεται της οσπανάκης, ρε. Γίνεται τη ανομαλία. Ω πανάκι, ρε. Ω πανάκι, ρε. Μαλάκα. Τι ω πανάκι. Τι ω πανάκι. Δεν το είσαι ο είναι πιο χοντρό από όλου μαζί. Και τι πάει να πει αυτό. Πήρε τώρα εσύ. να κοντράρεις Λουκά και Μαρκόνι, εμ, δεν γίνεται... Ετύ, δεν έχω καμία σχέση με αυτή, Ε, ε με αυτό αυτός σου λέω. Καλά. Δεν είσαι, είσαι πολύ πίσω. Λοιπόν, έλα πολύ πίσω ξέρω, να προσπαθώ να πάω μπροστά. Έλα, κανέλη της μου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 Αυτέ που έρχεται στάτη η Ριζέα και θα πει: Τι δουλειά έχω εγώ εδώ με μα αυτού μαλακί. Σε ξεγελάσανε, εντάξει, καταλαβαίνω. Ήρθα από την Αμερική, Αμερικανόκη, σε ξεγελάσανε. Και τα μαλακίκα να πα στο Μητσοτάκι, να σε φτιάξει και μπορεί και κάποτε να γίνει και πρωθυπουργό. Μόνο έτσι, Στεφανάκο μου. Λοιπόν, είναι η τελευταία μου προσπάθεια για τον Στεφανάκο μου τον αγαπημένο. Το γυμναθυριακό, τον ερωτικό, τον σκοτώ το κομμαθιαστό. Θε κάτι άλλο να μου πει. Γιατί τώρα σου είπα: Τίποτα, δεν μ' άφησα σου πω. <laughs> Είπε <laughs> τη μαλακία σου ικανοποιήθηκε <laughs> και τέλο. Μαλακ και κάποιοι και λένε τελικά δίκιο έχει ο μαλάκα που τα λέει Ε μα δεν έχω δίκιο ρε μαλάκα Όχι για μένα λένε, όχι για σένα Όχι βρε μαλάκα Μαλάκα σε λένε εσένα, μαλάκα Ρε ας λένε στα αρχίδια μου, εγώ θα λέω αυτό που θέλω και ο καθένα έχει τη γνώμη του, για αυτό είμαστε δημοκράτε ρε μαλάκα Άντε ρε μαλάκα που είσαι δημοκράτη δημοκράτης που στήριζες το Σαμαρά Σαμαράς και δημοκράτης δεν πάει μαζί Άιντε να μαλάκα Όχι τώρα πια είναι στο μεσαίο χώρο. Αυτή η δημοκρατία που ξέρει η παλιά. Ο Σαμαρά στο μεσαίο χώρο μη σ' ακούσει, θα βγάλει φλίτενε. Θα φάω τα σίδερα. Εντάξει, χέστηκα για το Σαμαρά. Για το Α, Μιτσοτάκη... τώρα Μητσοτάκι τώρα. Ωραία, να σου πω, ο Μητσοτάκι τώρα που είναι ρε Μαλάκα. Είναι η παλιά δεξιά του πατέρα του και έτσι ο Μητσοτάκι γαμάει. Και γαμάει. Πολύ κόσμο, το έχουμε κόσμο. καταλάβει. Πολύ κόσμο. Όλοι έχουμε μαλάκα. να κάνουμε. Άισε το γυάλα από το τώρα. Επί Μητσοτάκι αρχίζει, ψωμί στα αεροδρόμια. το ψωμί Μαλάκα. και εσύ και δέστημα σαμπουκώνουνε οι άλλοι. Άιντε νούμερο. Εμείς, εμείς βγάζουμε φράγκα και όλος ο κόσμος έχει φράγκα και φεύγει όλα τα τριήμερα που να γα***τε. ναι, ναι Μα αυτό, κολούνια, Πώς το ξέχασα. Θέλετε. Ο κόσμος είχε τελικά αρκετό διαθέσιμο εισόδημα για να mm. μπορέσει mm. να, να ταξέψει. Αντε πρεμό λα***, όλος ο κόσμος φεύγει τα τριήμερα, εξαφανίζεται. Αντε γα... σου, γεια. Αποστόληση. Ναι, δεν είναι αποστόληση. Σωστά. Κάποιοι σε λένε και τόλλοι και Δεν το δε. δέχομαι. Ε, εντάξει, γιατί δεν συγχωρεί να. Εμπάνω το έχω ξεχάσει, να ξεχάστηκα. Παλανιέμαι καμιά φορά. Υπά για πε. Τόσα χρόνια που σα ακούω. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ καιρό να του ζητήσω για τι Παρασκευέ. Αλλά με όλα αυτά που μου σολάβησαν, μου τη βαράνε και χάνω το χιούμορ. Θέλω να παντρέψει στο κολάν TV από του πολλά χρόνια μπροστά παράδεκτου. Με το σούργελο που έχει και μα δίνει τα σπίτια του και τα γυαλιά του και τα αδρακιά του και οτιδήποτε. Σα παρακαλώ. Ναι, ν. Πιστεύω ότι στο ρόλο του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 Yeah, ooh. Ooh.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 Και είπαμε αλήθεια: 5 από την 1η Αυγή Τι να πω εγώ πολιτικά, όχι φίλε μου. Εγώ δεν σχολόμαι με αυτά. Είμαι κρυό. Και τώρα θα κλαβάσω το φουρνό. Φύσα <Τι> είναι που σαρώνει. Ένθυμια παλιά και φύλαχτα. Οι ροέ το σκάνουν από την οθόνη. Ξύλαρμανοι τραύμανε στα νυχτά. Ναι. Να σου πω μια Ιταλίδα από την Κυψέλη που λέει ο άλλο μάπα είμαι μάπα, του λέει το Αλεξανδράκι. Έλα, του λέει δεν είσαι μάπα, θα Όχι, του λέει μάπα, μάπα. Βάλτε το εκεί με τον αδωρηφιάκτο ή όπω ξέρει εκεί λίγο. Και φυσικά το ξεκαθαρίζω, είμαι κολοτούμπα, ακροδεξιό, κομανέτσι, φασίστα, ανογιλέκα και αντιψηφόρμε φύζουν οιλίθοι. Ο εμάπα είναι σου λέω μάπα. Δεν κάνω και πρωθυπουργό, είμαι μάπα. Τότε, ναι. Πού μα πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι.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 Γεια σου! Ημογαμία τη γειτονιά σου! Έλα! <συσίλια> Α, συγγνώμη. Παρασύνθηκα, μωρέ. Εγώ τώρα που περνάω, δύο πραγματάκια. Ένα κορυφαίο που έχετε βγάλει. Θα ήθελα να του ανακούσει που ήταν όταν δύο καθυλάκια που είχατε βάλει τον ύμο τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνω να έρθει και πάλι. <συσίλια> ναι, αφιερώσει τώρα είναι αυτό, ναι. Ε, ναι, ναι, οκ. Μήκε γερά. Σε περιμένω να θυμί και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Τη Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Θα θυμίξουν άνοιξη, να ριόξει στα χιόνια. Τα τραβούδουσα δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ. Σε περιμένω να θυμίσω και πάλι. Έλα φορά Μαζί να φτιάξουμε μια ελλάδα μεγάλη. Όλοι φοπλιστέ είμαστε. Μαζί να γράψουμε ελαφρύ ιστορία. Γι' αυτό θε και πιάτσε. Ελιάζει το Ινωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και αυτό δημιουργεί το κασελάκι. Δεξιά Ζητώ... ο Σύριζα προοδευτική συμμαχία. Ζητώ... Aposoles. Woo. Timo con mis coronas de los. Timo treno mi Ποια σου μιγά με λαχρινέ θέσει να κάνουμε αντάβιε. Αμέ, γιατί όχι. Να το. Μαζί σου πολλά. Να το. Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις τη φάτσα βάλει τη φάρσα που έχει βάλει στην κολλιά σου ένα διαμερισματάκι. Δεν το θυμάμαι. Να το θυμηθεί. Με μια τύπησα που την είχε παίξει πολύ καλά. Α, δεν με τέτοιο. Τέλο πάντων, θα προσπαθήσω να θυμηθώ. Εντάξει, θα το βρει. Εμπιστεύομαι. Γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο να παρακαλάμε για μια τρύπα με 400 ευρώ σαπατίσχια, εντάξει. Δεν κατάλαβα τι. Θέλει κάτι παραπάνω, δεν χωρά την τρύπα. Ε, ρε μου εντάξει, ωραίο το τριμοξίδι, γουστάρω. Ωραία. Στο τριμοξίδι αλλά... χωράμε πολύ. Οι σαρδέλε. Δηλαδή στην κονσέρβα τη φλόκο, δηλαδή πώ την παλεύουνε εσύ, πας και εσύ πα και τη στρώσαι. Τη σαρδέλα Είμα τη ρώτησε, Σαρδέλα κι εσύ. Είμαι μια σαρδέλα. Άρε, μανάρι. Ωραία. Να Ωραία, σε μανάρι, φιλετάρω, μ... Μ... να σε γεμίσω. Έλα, για. Χιλιά πολλά, περιμένω παράσταση. Ναι, γεια σα. Γεια σας. Ο κύριο Μπαλουργό. Η κόρη μου μου έδωσε το τηλέφωνο για το λιάτσου που έχετε κάτι. Έχετε ένα διάρι, νομίζω. Ναι, ναι, έχω ένα διάρι κολλιά σου. Εσεί θέλετε να το νοικιάσετε. Όχι, μου είπε η κόρη μου ότι το πουλάτε. Άστε και την αγορά, γιατί εγώ και το νοικιάσω και το πουλάω. Ωραία. Ε σε τι τιμή ε 150. Για πούλημα, λέω. Για αγορά. Α, για αγορά. Γιατί 150 το νοικιάζα, τέλο πάντων. 300 χιλιάρικα το έχω. 300 χιλιάρικα. Αγορά, λέω. 300 ευρώ το έχετε. Ναι, I'm Σπίτι παίρνει. Την κολιά σου. Πού το θέλει. Πόσο είναι το σπίτι. Διάρη. Πέντε τετραγωνικά. Και το πλάτο 300.000 ευρώ. Ναι, καλά, γιατί. Σπίτι παίρνει. Αγοράζει γη. Θα σου μείνει, θα αναβαθμιστεί η κολιά σου. Έχω ακούσει, θα γίνει μετρό. Θα περάσει μπροστά το μετρό. Ε, τώρα με δουλεύετε. Δεν σα και το τραμ. Ε, ναι, και τι με αυτό. Θα αναβαθμιστεί η περιοχή. Ε, καλά τώρα. Θα φύγουν και οι μαύροι από την περιοχή. Μιλάμε για την κολιά σου, δεν μιλάμε για. Ε σου που σου τίσετε κι εσεί. Δεν μου είπατε ότι θέλετε το κεφαλάρι. Δηλαδή, άμα το ν κιάλετε 150 ευρώ, Θα τον νοικιαζα για πολλά χρόνια, θα τα βγάζα τα λεφτά. Σε τι κατάσταση είναι, Χάλια, κατά. Έχει μοσαϊκό κάτω φθαρμένο, Είναι σπασμένοι οι ηλεκάνοι. Ναι. Έχουν εξεφλουδίσει τείχη γενικώ, Γιατί δεν είχα ασταρώσει πριν βάψω. Έχουν φύγει εκεί, τραβά, Βγαίνει όλο σαν χαρτί. Και έχει και σάπια ντουλάπια στην κουζίνα. Μάλιστα. Πεντακόσια εγώ το είχα, αλλά δεν το παίρνανε, δεν καταλαβαίνω. Και το Μάλισο. κατεβάζω, σιγά σιγά το κατεβάζω. Αν πάρει του χρόνου, μπορεί να το πάρει και 100. Μάλιστα. Εσί Εγώ πήρα για να μιλήσουμε σοβαρά, δεν πήρα για πλάκα. Κι εγώ για σοβαρά το λέω. Μια 500, μια 300, μια 100.000 ευρώ είναι αδιαράκι στην κολλιά σου. Ωραία, θα τα βρούμε. Πόσα είστε διατηρημένοι. Ξέρετε πόσο πουλιώνετε εδώ. Πόσο. Με 15.000. Κάλε αυτοκίνητο θα πάρει. Σπίτι σου λέω, δεν μετακινείται. Ακίνητο, όχι αυτοκίνητο. 15.000. Δεν μιλάω για πουλήσετε το παραπάνω, τότε για κατάσταση. Λοιπόν, αν μου δώσει 15.000 και την κόρη σου είμαστε εντάξει. Η κόρη μου είναι παντρεμένη. Και το γάμπαρό μαζί. Εκ Σε ποιο τάξη είδε έχω ξανάδει, Τι φλαπούλια, το τζάνι μου ραμφίζουν. το πλενίστα στα φαναριά ένα παιδί. Και ένα τελάλι σε ειρηνή Τριάντα χρόνια ψάχνει την αιτία. <στολί> Έλα. Λοιπόν, πάγαμε κι άλλη τάπα όπως διαπίστωσες και από τη Λουκά με την αφιέρωση. Ε, τώρα σε τρώει και σένα. Μεγάλη κουβάτ, κουβά, κουβά, ναι. Δηλαδή, πότε θα κάνει εξαστηριά το λένε όλοι. Όλωνώνουνε τραγούδι. Οπότε δεν θα κάνω απογοητές και θα κάνω μια δικιά μου παρακελιά για την Παρασκευή και αφιέρωση. Άντε, πες. <σέβαια> θα ήθελα, λοιπόν, την αφιέρωση η νέα βαρβαρότητα με τον Αγγελάκα για τραγούδι. Και τον τα το <σέβαια> Thank you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 Can I steal a kiss every το Γιατί να πάρει τηλέφωνο το μαξί παιδί μου, Άργια για Εντάξει, λογικό. να σου πω ο Τσαλίκης το κουτσάκι τη Άντι Το δεν το πήρα πιο κολυτσάκι. Δεν παρακολουθώ τσαλίκι. αυτό Α, με τη Σάτι ο Τσαλίκης Ναι, γιατί είναι και Παρόμοιο. το ήταν. Ήταν ήταν Καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Έγινε, πάμε full για ευρωεκλογές. Full to full, Ευρωεκλογέ full to full. Full to full. Full to full. Μαυρίστε τους. Μπαζώστε τους. τους. Και τα γνωστά. τους, μαυρίστε τους. τη δεύτερη φορά που θα... shotoka edo ine tekse geles ekesho Γεια σου! Yeah. Θέλω να σου περιγράψω μια συνθήκη. Σε ακούμε κάθε φορά αφού σχολάσουμε yeah. όταν δεν τηλεργαζόμαστε. Εγώ σήμερα τηλεργάζομαι και μπορώ να σε ακούω. Α, τι τηλεργασία κάνει. Τι... Τηλεργασία, τηλεργασία, τι ενοεί. Ε, τι είδου μπορεί να κάνω κι εγώ άμα είναι. Εσύ είσαι πρώτη γραμμή στο τηλέφωνο. Μπορεί, τι τηλεργασία να... κάνει, θα μου πει. Τι είδου τηλεργασία. Τηλεργασία. <laughs> ε, τι τηλεφωνικό κέντρο, α πούμε, τι. Ξέρω εγώ, παίρνει από ει πρακτική εταιρεία, τι. Όχι, όχι. <laughs>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 Θα βάλω ένα τραγούδι που λέγεται Πελοπίδας. Εντάξει, και άμα θέλει, βάλει το. Okay. Σε αγαπάμε, Πολύ γεια! Και πού θα το αφιερώσω, Στα αγοράκια που το παίζουν βαρύμαγκε και εραστέ. Α, oh, μάλιστα, με τον πελοπίδο θα του βουλώσω, έλα, γεια! Μου πε πάλι πόσο δεν μπορεί να τέξει τι δεσμεύσει. Και πως για αυτήν, παπτι μου, έχει καλέ προθέσεις Σου αρέσει αυτό που κάνω με τη γλώσσα. Ο Πίπας δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Έρχεσαι και φεύγει σαν να είσαι μισθωτό. Σαν μαγνήτη σε τραβάει ο κόλο μου, ο χοντρό. Σα βλέπω και ρευίζομαι. Αν πει να φτιάξω το καλύτερο. Τα κουπιά μου για να βρει σου δίνω οδηγίες χρήσεις και το μπούτι μου επιτέλους ήσυχο αφήσεις Μπούτι κοτόκουλο Ξέρει κάτι πελοπίδα Μα θε πούν Ναι Δημοκρατία Ξέρεις κάτι πελοπίδα Μα θε Στο ΣΥΡΙΖΑ Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου το Εδώ είναι πέρα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 Νιώθω ότι έχει τραβήξει. Άστον. Θύσαει ένα αέρας που σαρώνει Μα εγώ με ένα τραγουδία λοπτίνο Στου δρόμου το λιωφύρι και το χιόνι Αγυρίστο κεφάλι θα γυρνώ Στα χέρια σου Αφήνω το τιμόνι Και πιο μεγάλη Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και πιο μεγάλη νύχτα σήμερα.